Ναι. Νόμιζα ότι είμαι η Λουκά και το σήκωσε. Ναι, κατά λάθο. Sorry, σε κλείνω, έλα, για. Ε, να σου πω. Α, το 103% ΦΠΑ αφορά και τα ταξί, αυτό εννοεί η υπηρεσία θα πάνε στο 23. Μπα τι θε τα ταξί να πάνε έρθει να παίξω πάλι. Α. Δεν φτάνει σα χαρίσαμε τη λεωφορείο Λωρίδα. Θέλετε ολυσθένιο. να μην έχετε και ΦΠΑ. Ολιστένιο Αλέξη, και δεν θέλω να του πω τι είχα πάρει, α ρωτήσει του προηγούμενου την πειρανιά. Ε, όχι ολιστένιο Αλέξη, μήπω βιάζεστε. Βιάζετε, λε. Εσεί, εσεί βιάζετε, να κρίνετε. Είναι σχέδιο, έτσι, το έλα, τώρα ρε, μεταξύ μα. Είναι σχέδιο. Έλα, εντάξει τώρα. Yeah. Δεν είναι τυχαία τώρα όλα αυτά, είναι μελετημένο. Τους πάμε δηλαδή για τρελό κάζο. Yeah. Θα νομίζουν ότι θα, πληρώσω, θα πληρώσουμε, θα ρίξουμε πιστολιά μεγάλη στο τέλος. Μάθε να τρέχεις. Έλα, γεια! Πώς η πριστωλιά μου? Πώς η μάνιτσα? Μουσακάς. Μουσακά? Να. Μου φτιάχνει? Όχι, τον ντρό. Να τον φά. Μ' αρέσει η δήλωση, τον ντρό. Έτσι, να μου να μου λέτε, τον ντρό. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι τον ντρό μου το έπε, το ξέρω. Θέλω να ενημερώσω τον Άδωνη μέσα από την εκπομπή σου ότι σήμερα το πρωί το μηνύμα. Διότι δεν μπόρεσα να αγοράσω τα βιβλία του. Επειδή το και αυτομηνήθηκα. Και μέσα το βράδυ θα αυτομαστικοφόκελα. Να πα, μου. Βιντάκι τράβα να γίνει Βάιραν. Δεν πήρα να σου πω κάτι σημαντικό ή βαρύγδοπο. Αλλά. Θέλω απλά να σα ευχαριστήσω για την ψυχοθεραπεία του προσφέρατε σε μένα προσωπικά γιατί ακόμα και όταν είμαι γα*** γά... όπως σήμερα περιμένω πως και πώς τα δικά σου λεπτά Σε ευχαριστώ Και τσάμπα ευχαριστώ. όλα αυτά ε Αν πείρεις πουθενά έξω σε κανασκιτζί θα σου πέρνει 50 με 100 ευρώ τη συνεδρία Ψηφίζω, κουκουέ εσωτερικού, συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ από τότε που άρχισα να ψηφίζω με εξαίρεση κανένα δύο φορές που είχα ψηφίσει στην αρχή το κουκουέ. Πώ να σε ευχαριστήσουμε Πώς να σε ευχαριστήσουμε για αυτά που έχει προσφέρει στον λοιπόν, τόπο, Έχω να πω σε αυτού λοιπόν του κυρίου αριστερού που, αν κάνουν εκλογέ, δεν πρόκειται να του ξαναψηφίσω, εννοείται. Mm. Σε ποιου αριστερού, παιδί μου, αναφέρεστε. Σε που υποτίθεται είναι αριστεροί και κυβερνάνε τώρα. Ah. Ότι έχουν κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Κιόλα. Γι' αυτό ο κόσμο έτοιμο ήταν να κουραστεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Στου προηγούμενους δίνατε τράτο όμω, δεν μ' αρέσει αυτό. Περιμένατε. Τι? Τετραετία, Ω. δεκαετία, εικοσαετία, σαράντα χρόνια περιμένετε. Περι... Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τέσσερι μήνε δεν πάμε να περιμένετε. Ο κόσμο δεν έγινε ξαφνικά αριστερό στην Ελλάδα και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν έγινε η κυβέρνηση ξαφνικά αριστερή. Μπράβο. Ήθελε να διώξει το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Λοιπόν, γι' αυτό του ψήφισε. Και τάξανε πάρα πολλά στον κόσμο Εγώ φυσικά δεν τους πίστευα Αλλά τους ψήφισα Για τελευταία φορά αυτό έχω να το σου πω. Μην ανησυχεί. Κι εσύ να με του ψηφίσει, τώρα το έχουν ανοίξει το θέμα. Θα του ψηφίσουν οι δεξι είναι φουλε ελεύθεροι, οι πασόκοι, θα βρουν. Ναι, ναι καλά, με αυτό το πλευρά να κοιμούνται. Όχι εσένα περιμένουμε το 4% να συνεχίζει να ψηφίσει και. Ω, ξαναλέω ότι ο κόσμο του ψήφισε για να φύγει ο Σαμάρασ και ο Βενιζέλο, Δεν του ψήφησε γιατί είχαν πρόγραμμα. Οι άνθρωποι όπω αποδείχτηκε και όχι πρόγραμμα δεν είχαν, δεν ξέρανον που πάνε τα 4. Άντε να δώιο θα ψήφισε για να φύγουν αυτοί. Ε ο στάβο ο Θοδωράκης, είναι μια πολύ καλή λύση, να ξέρετε. Oh. 50. Ναι, ναι, τελικά να σου πω κάτι. Έχει αρχίσει ο κόσμο και πιστεύει ότι αυτά που λέει ο Θοδωράκης είναι λογικά, πρώτα στις μαζί που κάνουν αυτοί. Κατάλαβες. Είδω, είμαι 30 χρόνια στο Κερατσίνι, mm. είμαι 30 χρόνια στο Κερατσίνι, περάσανε και περάσανε δήμαρχοι από εδώ. Αυτό το χάλι με τον αριστερό δήμαρχο που έχουμε αυτή τη στιγμή να είναι τα ξερόχορτα σε όλα τα βασάκια. Πάνω από τα δέντρα και να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Σιγά μωρί και εσύ είναι, τι ήθεμες? Πριν 15 μέρες πήρε φωτιά η δραπετσόνα, τα ξερόχαρτα. Ότι Είχι. θα προσέξουμε και τη δραπετσόνα και το κερατσίνι, δεν μας παρατάς. Είχι. Δεν είχαμε Είχι. βόρεια προάστια να προσέξουμε, θα έχουμε και εσάς το μυαλό μας. Ε. Σε μια φτωχοποιημένη κοινωνία που το 80% τη κοινωνία αυτή ζει με 4, 5, 6 καθιστάρια το μήνα, μια αύξηση 5% στο ΦΠΑ είναι 20-30 ευρώ το μήνα. Ενώ στο υπόλοιπο 20% που καταναλώνει 5, 6 και 10.000 το μήνα, Το έχει Δεν γίνεται να είναι το 20% που έχει και χαλάει να ζει με τον λικό μου ΦΠΑ που είναι για φτωχού. Και σκέφτεσαι μετά από όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αν θα γίνουμε Ζάμπια, ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Θα γίνουμε Ζάμπια, εφόσον το ετοιμάζω και καινούργια σόφρα, θα μεγαλώσω τα πουλιά μα μάλλον. Να σου πω εσύ που είσαι δημοσιογράφο. Ε, όχι δα. Ε, εντάξει, σχήμα λόγου μου, ρε, δεν είχα δε. σχήμα. Σχήμα λόγου και αυτό, αγάπη και με το σχήμα λόγου το πράγμα. Κάπου είναι μόδα μου, ωραία. Εντάξει, μωρά, έτσι πετε. Ολοκληρή πρόεδρο το λέει, να μην το πούμε κι εμεί. Σωστά. Α σου πόρεσε. Τώρα που θα γίνουν εκλογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τι τέτοιο θα κατέβει, με τι στρατηγική. Πάμε για αυτοδυναμία να αλλάξουμε την Ευρώπη που δεν μπορούσαμε πριν με τον καμένο. Ναι, που τώρα μπορούμε με το Σταύρο Θεδωράκη. Με το Ναι, γιατί ο Σταύρος ξέρει πως να τα αλλάζει όλα χωρίς να τα γκρεμίζει. Λοιπόν. Τώρα αυτοί με τον καμένο εκεί τα κούγκια και αυτά θα τα γκρεμίσουν. Που να θα τα κάνουν. Άρα τι θα λένε, πάμε για ρίξη, πάμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη, η ελπίδα ήρθε. Λες να πει πάλι η ελπίδα ήρθε, θα λοιπόν. έχει ενδιαφέρον λοιπόν. αν ξαναπέξει αυτό το σύνθημα. Έμα. Το φούρναν δεν τον έβγαλε, φασίστας ήταν δεξιό. Με τον έκλεισε το φούρνο 50 μήνε και τον κλείνει τώρα για να φανεί ότι κλείνουν επιχειρήσει την πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά έχουμε τώρα, για να φτάσουμε εδώ έχουν προηγηθεί και οι δεξιοί και οι πασόκοι δεξιά. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα αυτό είναι που σου λέω. Μην Ο δεν έπεσε έξω 5 μήνε. Μήπω εσύ ο δεξιούλη, μου Επειδή σε παρακολουθούν αυτοί οι συμπαθεί ομάδα των ταξιτζήτων, θέλω να του εφιστήσουν την προσοχή να απομονώσουν τα φασιστοειδή. Γιατί μέσα στη βδομάδα αυτή που μα πέρασε, ένα τετραπηγικό πήγε σε ένα ταξί στη Νέα Σμύρνη και ο ταξιτζή τον κατέβασε με το ζόρι. Και επειδή στην αρχή δεν κατέβαινε, του λέει: Αν δεν κατέβεις τώρα αμέσω, επειδή δεν θέλω αναπήρου στο αυτοκίνητό μου, σε δύο λεπτά θα είναι δέκα άτομα εδώ πέρα. Και κατέβηγε ο, ο κακομοίρι, αλλά θέλω να του πω να απομονώσουν τα φασιστοειδή. Μ' αρέσει <στονίδη> που είναι. τα φασιστοειδή έχουν πρόβλημα Που έχουν σωματικές αναπηρίε. Ότι οι ίδιοι έχουν εγκεφαλική αναπηρία, αυτό δεν το θεωρούν είναι πρόβλημα. Okay. τους εγκεφαλικά ανάπηρους αποδέχονται. Okay. Και βέβαια λογικό. Γιατί θα σου πει, δεν θα αποδεχτώ τον εαυτό μου, Έχει λογική. <συγλίδι> ναι, ο κ. Ο ίδιο. να σας δώσω το μου για τα βιολιά, τα, <συγλίδι> τα βιολιά, ναι. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνει, καλά σου. Καλησπέρα, καλά. Μπράβο. Ε, δεν μου λε τι ακριβώ έχουμε τώρα, τι βιολιά έχουμε. Είναι δύο βιολιά. Πουλάω το πρώτο βιολί και το δεύτερο. Το πρώτο και το δεύτερο. Ναι, λοιπόν. είναι από μαώνι. Μάλιστα. Μαώνι, τι μαώνι. Μαώνι και τα βιολιά μα είναι από μαώνι, μπάτσου γρούνια, δολοφόνη. Ναι, δεν σα άκουσα λίγο πιο, πιο αργά. Το ξύλο, λέω, το ξύλο. Πώ κάνουμε τι κάσε, έτσι έχω κάνει το βιολί εγώ. Έχει έναν ήχο, θανατερό. Από πού είναι αυτά, από τι προελεύθεση ο Από την Ουαγκαντούγκου. Μάλιστα, το πάνω, το πάνω είναι ελατός. Ναι, ναι, μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει. <laughs> Πουλάω και το δοξάρι ε, ε, με τρίχα ελαφιού. Ε, το ένα και μπορεί... το άλλο με τρίχα αγριοποίηθικου. Πότε μπορούμε να βρεθούμε. Εσεί το παίζετε το βιολί, σα. Παίζω, παίζω πολλά βιολιά εγώ. Α, Απέζετε πολλά βιολιά. Κατ έχω το... και μια βιόλα την πεθερά μου. Ζαλάδα, ζαλάδα, τέλο πάντων. Κανά κοντραμπάσο έχω Δεν έχω κοντραμπάσο. Ωραία. Δεν έχω. <laughs> γενικώ, δεν είμαι τη κόντρα γενικώ. <laughs> Οτιδήποτε σε κόντρα προς ηχαίρομαι. Ναι, τι χρονολογία έχουνε. Πότε γεννηθήκανε, α πούμε. Το ένα είναι του 1947. Έχει ιστορία μεγάλη. Έχει ιστορία μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο το φτιάξαμε. Ξυλώσαμε ξύλα που κάτι καμένα σπίτια εκεί και είναι, είναι μυστικό αυτό. Βγάζει καλύτερο ήχο. Πότε μπορούμε να βρεθούμε να τα πούμε. Μέσω Σαββατοκύριακο. Μέσω Σαββατοκύριακο. Πάρεμε, Με... πάρεμε. Είμαι διαθέσιμο εγώ. Είμαι διαθέσιμο που άσου κάνω και επίδειξη. Ω, ωραία, Πώς ναι. το κουμπά του το δοξάρι πάνω στις χορδές. Υπάρχει ευχαριστία πάντω. Στον κόσμο ε... γενικώ δεν είναι μια δική κοινωνία. Τι να κάνουμε, Μαρκία. Ξέρει ότι πέρυσι τέτοια εποχή κανεί δεν είχε ψεκάσει για τα κουνούπια και μα είχαν φάει. Φέτο ψεκάσανε. Έχει ψεκάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τα κουνούπια δεν μα πάνε πια. Δεν μα τρώει κανεί ούτε τα κουνούπια. Ελπίζαμε σε κανένα κουνούπι να, να νιώσουμε κάτι στο δέρμα μας, στο κορμί μα πάνω, μια αναστάτωση, ούτε τα κουνούπια φέτο. Τελικά όλοι οι άντρε στην Ελλάδα είναι πουύδι, τι. Γιατί? Όλοι οι σύνταγοι στάλουνε. Ζήλια, ζήλια, ζήλια. Ε. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι το κορμί, δεν τι να κάνουμε. Ε, δεν είναι το Α... κορμί, φίλε. Δεν είναι για το πνεύμα και το μυαλό μου με ρωτεύονται, να ξέρει. Να σου πω, εγώ από το ξύρισμα που κάνει στο κόντρα ξεπερνούν για δεξιό. Το κόντρα τι εννοεί, Έχετε κόντρα... τα μπουτια μου. Βρε στο, στο, μούτρο, στο μούτρο, στα γεννάκια σου. Παιδί, μα δεν το κάνει κόντρα, το μουστάκι δεν κολλάει πάνω. <laughs> Πώ θα κολλήσει, αμέσω το κάνει κόντρα. <laughs> το κολλά πάνω σε στρίχε μετά, τραβά και κλε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον σχετικά με την κουμπή Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Είσαι θύμιο. Όχι, είμαι άλλο. Α, μάλιστα. Yeah. Και? Και δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. Ωμμ. Mm -hmm. Αχα. Και εσείς ποιος είστε? Ο άλλος. Μάλιστα, καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτό ήτανε, αναγνωριστική. Μπάτσος, τι, να δώσω και ταυτότητα. Ε Οι του βουλευτέ του Πασόκ να γίνονται κότε όπω είχαν γίνει του Πασόκ για την έθνο. Εννοείται ήταν τριωμένοι, α πούμε, και εδώ ξαφνικά. λες Αχ, τι κότε ξαφνικά. Ωραία, πά καλά κι εσύ. Θα γίνουν θα, θα ψηφίζουν για αυτοί που σερβίρουν, θα είναι. Οι βουλευτέ του Πασόκ, εννοείται τι ψηφίζανε. Όχι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώ το μπέ, το ΣΥΡΙΖΑ, νοείται. Μου Πώ σου ξέφυγε αυτή... γιατί. δεν θέλω τέτοια. Χρόνια ήταν οι κότε. Άμα υπάρχει κομματική πειθαρχία, τι να κάνουν και οι βουλευτέ του Πασόκ πρώην ΣΥΡΙΖΑΝ νυν. Τι να κάνουν αν υπάρχει ε... κομματική πειθαρχία. Ωραία, να ρίξουν την κυβέρνηση, προτιμάτε το Σαμαράθε πάλι. Ε, μου κάνει εντύπωση δε που άλλο βγήκε να εξαγγείλει κομματική πειθαρχία για κείμενο που ακόμα δεν το έχουν δει. Γενικώ. που χρησιμοποίησαν οι Η πειθαρχία δεν έχει να κάνει με κείμενο, να δει τι, τι λέει. Αυτό που θα αρχίσει, θα πειθαρχίσει. Α υπογράψουν τι θέλουν. Θεϊά닉ς, στα να μαθημάτων, Ιστορία Αρχαία, ελληνικά, Φιλοσοφία. Κοίτα να δεις, Είδες; α... Από τα του Φασισμού, μπορεί να γεννηθεί κάτι Ο... Ιδιωτική παιδεία βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα μάθουν και δύο άνθρωποι Ύστερα από 13 χρόνια που ακούω ελληνοφρένεια πρώτη φορά με σαναχωρήσατε παιδιά σχεδόν με απογοητήσαντε Κείτε να δεις, πολύ είναι. καλά το έχουμε πάει δηλαδή το 13 χρόνια και να απογοητές που μια, σε μια φορά είναι γαμπάντο Γαμπάνο, πρώτο ρε και μετά εσύ ρε φίλε που τον ακολούθησε στη Που είπε, και μου θύμισε από όσο με την ψαδέρφη τη ψαδέρφη τη κόμενα του πρέκα, στο επαναστάτη Ποκολάρο. Με συγχωρείτε που θα σα βρίσκω, αλλά Όχι, εάν, εάν ψηφίσετε KK ε, νομίζει ότι το 5,5% θα γίνει αναλύοντα το λαό των βλάκατων αμόρφωτων τη ρίση, τη φράση στην ουσία του Λένιν, αν με τι εκλογέ γινόταν να αλλάξει κάτι θα τι είχαν κρίνει παράνομε. Ρε φυμάκο που δεν σου έχω μιλήσει ποτέ, εσύ πηγαίνει μέσα στο παραβάν, παίρνει αυτό το άρθρο το χαρτί το μακρινάρινάρι, γράφει ένα γαρ Ψηφίζεις λευκό, ψηφίζεις άχυρο Αν ψηφίζεις όμως ΚΚΕ Να το λες, να μην τρέπεσαι, δεν είναι ντροπή Έλα μου στον τόπο, στο ακούσιμε κιόλας ότι ο Καλαμούκης δεν λέει και να Ότι ψηφίζεις, λέει, πλέον δεν είμαι για κανένα, λέει, εγώ ξέρω ότι του, ο, ο λαός του είπε τι να ψηφίσω και είπε τίποτα. Ό,τι και να ψηφίσει, αυτό του λέει. Και μετά λέει, πάρ το αλλιώς, πάρ το αλλιώς, τι θέλει να κάνεις αυτή τη ζωή σου, ρε φίλε, κάτι τέτοιες, κα, κάτι τέτοιες μεγάλες αλήθειες. Λε, λέγει και η παπαρήγα που την πάω, την παπαρήγα με χίλια και κάποτε που είχε πάει σε ένα εργοστάσιο που ήταν εκεί ο φίλος Μονίκος, μου λέει ρε φίλε, μίλαγα με την Παπαρίγα και μου λέει νόμιζα ότι μίλαγα με μια θήκα μου, ρε. Μα κομπλεξάρι σι τελείω, κανένα πρόβλημα χωρί κανένα άγχος. Όταν είπε, δεν θέλω να κυβερνήσω για αυτού και για αυτού του λόγου. Το 90% των ανθρώπων, από που δεν ψηφίζουν KKK ή και έχουν πάει στο ταξί, δεν έχουν ψηφίσει επειδή ακούγονται την παπαρίγρα να λέει αυτό το πράγμα. Σε ένα, σε ένα Που μαθαίνει ένα και ένα πόσο κάνει. Δεν το πηγαίνει αμέσω στα γαλήνα τα κβάδα και στην τηρογονομετρία. Ο λαό θέλει πρόταση. Δεν θέλει ανάλυση τη ιστορία. Δεν είναι την να Και να ξέρει το δεύτερο K, το Έχει σοβαρά Αλλά δεν θα βάλω, ρε, φίλε, η διαγυμία, το KKK Και τις που έχω στηρίξει σε αυτό το κόμμα για να κάτι διαφορετικό. Και αν δεν κάνει αυτό το Δεν τα φορές χειρότερα Από όσο πρέπει να γα***σω του άλλους Για όλα αυτά που έχουν κάνει Λοιπόν δεν είναι τρόπο να λες ότι ψηφίζω ΚΚ Να το λέτε να το βρωτοφορτάνετε να τα ακούσει ο κόσμος Γιατί εγώ δεν τρέγομαι Απόστολ Κα***ν όταν ψηφίζω ΚΚΚΕΣΙΛΟΝ